Κάποια βραδιά σε ένα χωριό, φτάνει απ' την πόλη η Ζωζό με φορτηγό, με φορτηγό περαστικό. Και από την πρώτη τη βραδιά, τα παλικάρια στην ουρά κρατουν σφιχτά, πέντε ξητάλιρα σωστά ακόμα στο χωριό, γελούν με τη Ζωζό. Γιατί ένα βράδυ σκοτεινό Τη πιάσανε έξω το χωριό τη σπάσανε τα δόντια με κλωτσιά τη πήραν ρούχα και λεφτά ακόμα Στο χωριό Γελούν με τη Ζοζό -Ζο. Σε συμβουλεύω για καλό Μην κροϊδεύεις την ταρτάνα τη Ζοζό -Ζο. Γιατί θα σου σε κακό Ποιος γυρίζει να τη δει, είναι φτωχιά, είναι χάζει κι όμως μπορεί να καταστρέψει ένα παιδί, ήταν Λεβέτια ο φίλος μας, ο γιος του παπά κι αυτή του πήρε τα μυαλά. κοντά της ένα μαρτύριο η ζωή, βρώ μια και φυλακή κι αυτός στο τέλος πια θα τρελαθεί, θα αυτοκτονήσει, θα γεννει στην πόλη avant αξίζει axis et chanson